Και με το φω του λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίε τη Ζηράνα Ζατέλι. Η λίκη έτσι κι η ώρα του. Από όλε τι μεριέ και τα μάτια του είναι στυλπνά και διαισθητικά όσο τίποτα. Η λίκη. Όχι απαραίτητο ως εχθρή, μα ως ενέχειρα τη μνήμη. Διαβάζει η Ζηρά Ναζατέλη. Αποκαμωμένη, σαν να την αίσθησε κάποιο μπροστά στον πιο άστοργο και αποκορδιωτικό καθρέφτη, η Ιουλία πήρε τα μάτια της από εκεί και τα ξανάφερε. Και τα ξαναπήρε και τα ξανάφερε πάλι, και όλα αυτό γινόταν. Σταματήστε πια, σας βαρέθηκα Φώναξε το κορίτσι με την άχρωμη φωνή Προς τον πατέρα και τον αδερφό της Αλλά έμοιαζε να το λέει και στην Ιουλία και εγώ βαρέθηκα στο διάολο Φώναξε από πίσω ο μάγειρας Αφήνοντας τον γιο του Και ύστερα στράγγισε την κάλτσα Από το ξεπαπουτζωμένο πόδι του Που είχε πατήσει σε ένα σωρό νερά Κοπρόσκυλο Τσακίσου να μου βρεις το παπούτσι του έλεγε αλλιώς θα σε κατουρίσω στα μάτια και την πετσέτα να μου βρεις. Αλίτη, πιτυριδόσκονη θα σε βάλω να γλύψεις τη φτέρνα σου και την δικιά μου σου. Το παιδί σαλισμένο από τις φαλιάρες και τις υποσχέσεις δεν είδε την Ιουλία στην πόρτα που κρατούσε το παπούτσι και ήρθε παραπατώντας ως την αδερφή του. Εσύ έχεις το παπούτσι του τη ρώτησε σφίγγ «Εγώ δεν έχω τίποτα, κάτω τα βρωμόχερά σου», του είπε. «Εγώ, εγώ το έχω», φώναξε η Ιουλία, επιστρατεύοντας και τα καλάμια γύρω της να δηλώσουν με τα κρύ κράτους την αθέατη ως τώρα παρουσία της. Η αδερφή του αγοριού έριξε προς το μέρος της ένα ερωτηματικό βλέμμα, πιο πάνω από το κεφάλι της μάλιστα, σαν να έβλεπε την φωνή της Ιουλίας να πετάει. «Ποια είναι αυτή που μίλησε» ρώτησε τον αδερφό της «Είπε στα χέρια μου βρωμόχερα δεν σου λέω» έκανε εκείνος «Κάθε μέρα τα λέω βρωμόχερα» του απάντησε «Ποια είσαι εσύ» Έβγαλε τότε την δυνατότερη και πιο άχρωμη φωνή της και ρώτησε την ίδια την άγνωστη κοιτώντας ακόμα ψηλότερα από πριν «Ηλικρινά σαν να η Ιουλία ένα κεφάλι πιο ψηλή από τον εαυτό της» Τι να της πω, αναρωτήθηκε, δεν βλέπει και αμήχανη, κατέβηκε τα δυο σκαλιά που υπήρχαν μετά τα καλάμια Και έβγαζαν στην αυλή με τους νερόλακους Ποια είσαι, τι θες εδώ Ξαναρώτησε το κορίτσι με τις κότες Και κάρφωσε τα μικρά, βαθουλωτά μάτια της Ακριβώς στα πόδια της Ιουλίας τώρα Στα μαύρα παπούτσια της Τίποτα Φέρνω το παπούτσι του μάγειρα είπε εκείνη Ποιο παπούτσι, τι λέει ρώτησε η άλλη γυρνώντας προς τον αδελφό τη. μα καθώ ο αδελφό τη δεν ήταν πια στη θέση που τον νόμιζε άπλωσε το χέρι της και το κούνησε με κάποιο προφύλεξη μπροστά και γύρω της Πού είσαι, Σταύρο ρώτησε Τυφλή Ήτανε τυφλή η Ιουλία τρόμαξε, κατατρώμαξε, Όχι που έπεσε πάνω σε μια τυφλή, αλλά που τόση ώρα σαν τυφλή δεν το είχε καταλάβει. Εκτός αυτού, πανικοβλήθηκε στην ιδέα ότι μπορεί να τυφλώθηκε από τα σεδάβημα εκείνο το κορίτσι. τώρα ήξεραν όλοι ότι το χειρότερο που μπορούσε να προκαλέσει αυτή η ασθένεια ήταν να σε αφήσει χωρίς μαλλιά και χωρίς όρεξη για τίποτα. Κανείς δεν είχε μιλήσει για τύφλωση Αλλά μήπως συνέβαινε και αυτό ως έσχατη κατάντια Άλλωστε σκεφτόταν Δεν γίνεται να είναι άσχετα αυτά τα δυο Δεν γίνεται αυτό το κορίτσι να έχει σε δάβημα Και να είναι ξέχωρα και τυφλό Πέφτει πολύ, πολύ σε ένα κεφάλι δύο τέτοιες συμφορές Ή μήπως έφτεγαν οι αυλέ αυτέ οι πίσω αυλέ που κρύβουν τόσα και τόσα έδωσε τρέμοντας το παπούτσι στο μάγειρα και αυτός το έπιασε γελώντας, δίχοντας και κουνώντας τα χέρια του σαν κάποιος που πήρε πολλά μαθήματα από τη ζωή και δίνει τώρα και στους άλλους «Την κόρη μου τη Μαριέτα κοιτάς» τη ρώτησε και γλίστρισε από νερόλακο σε νερόλακο όσον το φορέσει δεν βλέπει το φουκαριάρικο μακίτα εργόχειρο. Κοίτα δουλειά που κάνει για τρεις. Αυτή έσφαξε τις όρνηθες, αυτή τις καθαρίζει, αυτή θα τις βάλει να βράσουν. Όλα αυτοί. Η Ιουλία ανατρίχιασε ως το κούκαλο. Φαντάστηκε να είναι όρνηθα, και να ψάχνει να βρει το λαιμό της μια δωδεκάχρονη τυφλή. Και κοίτα, συνέχισε ο Μάγειρας, σηκώνοντας λίγο το μαντίλι από το μέτωπο της κόρης του και λέγοντάς της να κάτσει φρόνημα. Κοίτα, βγάζει πάλι μαλλιά το καλό μου, όπως και εσύ όχι. Εσείς οι δυο δεν βγάλατε μόνο καινούρια δόντια, αλλά θα βγάλετε και καινούρια μαλλιά, πιο στη χάρη σας. Ο Θεός να με συγχωρέσει που μιλάω έτσι. Ακούστηκε πάλι ένα κόχλασμα από το στήθος του, ένα χουρχούρισμα γάτου. Σε ποια μιλάς, τον ρώτησε η κόρη του, κατεβάζοντας το μαντίλι τη ω τα φρύδια. «Σε μια σαν εσένα, τη είπε, κλείνοντας το μάτι στην Ιουλία. Δεν την χαροποίησε αυτό την Ιουλία. Ήταν πολύ αληθινό για να μην πονάει. «Φέρ την πιο δό», ζήτησε η κόρη του μάγειρα και άδειασε την αγκαλιά της. Τις δυο κότες τις έβαλε μαζί με την τρίτη πάνω στο σκαμνί. Τα ματωμένα πούπουλα τα τίναξε στον αέρα, σαν να ετοίμαζε όλο το μέρος για την Ιουλία». Πέστη να έρθει πιο δω, ξαναζήτησε. Έλα πιο δω, την παρότρινε ο μάγειρα. Πλησίασε, μη φοβάσαι. Δεν ξεπουπουλιάζει ανθρώπου. Να σε δει, θέλει μόνο. Αυτή βλέπει με τα χέρια. Η Ιουλία έκανε την πιο σύντομη προσευχή που θυμόταν από τη μάνα τη και όλα τα κακά σκορπά. Την ίδια στιγμή ξανακροτάλησαν τα καλάμια και πλησίασε προ την τυφλή, όπω θα πλησίαζε. Στην άκρη μιας χαράδρας Εκείνη άπλωσε το χέρι της Ψάχνοντας το δικό της Την βοήθησε να το βρει να το πιάσει Να το πιάσει ήθελε μόνο Να το ψαχουλεύσει Της άφησε ένα αχνό τριαντάφυλλο Από κόκκινες δαχτυλιές Το κράτησε λίγο ακόμα έπειτα, χωρίς να πει τίποτα Της το έδωσε πίσω και ξαναπήρε τη μια από τις τρεις κότες στην αγκαλιά της και ζήτησε μέσα από τα δόνια της μια άλλη λεμονάδα και να της φέρουν να φάει, πίνασε πίνασες εξεπλάγει ο πατέρας της και κοίταξε την άλλη. «Καλά το άκουσα», είπε, πίνασα Έχει μήνες να πεινάσει. Η Ιουλία όμως δεν άντεχε. «Απ' τα τη τυφλώθηκε», το ρώτησε. Εκείνος την κοίταξε κατάπληκτος. «Όχι», της απάντησε το ίδιο το κορίτσι, με εκείνη την άδεια, χωρίς τα ερτύπια φωνή που έχουν συνήθως οι αώματι. «Απ' τα σεδάβημα, πώς σου ήρθε», έκανε και ο μάγειρας. Έτσι γεννήθηκε η μαριέτα μου. Αίμα πιάνει και αίμα δεν βλέπει. Όλα για αυτήν είναι μαύρα και αντίμαυρα. Χτύπησε μαλακά την Ιουλία στην πλάτη για να περάσουν πίσω στο μαγαζί και της είπε χαμηλόφωνα. Σκύβοντας το αυτί της Και μην νομίζεις πως είναι πολύ δυστυχισμένη γι' αυτό Δεν ξέρει πως η ζωή για μας έχει κι άλλα χρώματα Από πού να το ξέρει το κακόμοιρο. Ξέρω Ακούστηκε από πίσω σκληρή η φωνή της τυφλής Μου το ο Σταύρος για να ζηλέψω όλα μου τα είπε Μα δεν ζηλεύω να τα χαίρεστε αυτά τα χρώματα Το είπε όπω θα έλεγε χώματα λάσπες ο μάγειρα ρουθούνησε με τον οχώρια είχε ξεχάσει πως η μαριέτα του δεν έβλεπε μεν αλλά άκουγε καμιά φορά και τις σκέψεις των άλλων ξαναρουθούνησε καλά πάμε είπε στην Ιουλία και πρόσθεσε αόριστα προς την κόρη του δεν το Παράξενο ή όχι, η Ιουλία δεν ήθελε πια να φύγει. Τον ακολούθησε όμως, αφήνοντας τη Μαριέτα μόνη. Εκείνη κοίταζε τα πόδια τους με ένα λυπημένο, λίγο μοχυρό πρόσωπο, και όταν άκουσε τα καλάμια να κλείνουν πίσω τους, έσκυψε και είπε κάτι στις άψυχες όρνηθες. Ο Χριστόφορος, μόλις είδε την Ιουλία να βγαίνει από εκείνη την καλαμόπορτα Της κούνησε το χέρι Είχε γυρίσει από τις δουλειές του και αν δεν έδειχνε και πολύ ανήσυχος που δεν την βρήκε στον καναπέ Ήταν γιατί ο γιος του μάγειρα του είχε πει που βρισκόταν Την περίμενε λοιπόν Όρθιος συνομιλώντας με άλλους τρεις που περίμεναν να φάνε και στριφογυρίζοντας τα χέρια του ένα καινούριο κυπαρισί καπέλο Η Ιουλία, ίσως επειδή ένιωσε πιο ήσυχη που εκείνος είχε γυρίσει Ίσως και για να τον τιμωρήσει που άργησε πάλι Ενώ της είχε υποσχεθεί το αντίθετο Του ανταπέδωσε το χαιρετισμό πολύ θευγαλαία Και έμεινε κολλημένη δίπλα στον μάγειρα Σχεδόν τρίφτηκε επάνω του «Δεν θα πας στον πατέρα σου», απόρρισε αυτός. «Θα πάω», του είπε. «Εσύ δεν θα πας φαγητό στη Μαριέτα». Ο άνθρωπος το θυμήθηκε και αναπήδησε. Πήγε εκεί μπροστά στι κατσαρόλες που άχνησαν. «Φαγητό στη Μαριέτα», είπε. «Ξέρεις πόσον καιρό έχει να μου ζητήσει φαγητό η Μαριέτα». «Μήνες», κι εγώ δεν ξέρω πόσους. «Μήνες όμως». «Πώς εισήρθε έτσι ξαφνικά η όρεξη, σε εί «Ως θές την παρακαλούσαμε να φάει. Ε, εσύ!» φώναξε στον γιο του. Το παιδί στεκόταν δίπλα του, μπροστά στις κατσαρόλες, και γέμιζε πιάτα για τους φιαστικούς πελάτες, που είχαν στρωθεί κι όλες τα τραπέζια τους, με τα μάτια του να πεταρίζουν σε κάθε κίνηση του πατέρα του, τα σπυράκια του να γελίζουν με στους ατμούς σαν πουλιά και το στόμα του να κινείται αδιάκοπα σε μια νοεή θα έλεγες προσευχή όταν άκουσε την άγρια φωνή σταμάτησε με την κουτάλα στον αέρα και ρούφιξε προς τα μέσα τα χείλη του ο πατέρας του πήρε την κόκκινη πετσέτα που την είχε πετάξει πριν στο κεφάλι του τώρα ήταν κρεμασμένη σε ένα καρφί την σαν ξεσκονόπανο και τον ξαναχτύπησε με αυτήν στο σβέρκο Φύσικες και τη μύτη σου μέσα για νοστιμιά» τον ρώτησε προσέχοντας να μην τον ακούσουν οι άλλοι από τα τραπέζια το παιδί απλώς τραβήχτηκε και έκανε έδειχνε πολύ στεναχωρημένο ανάγωγε δεν αρέσει να σου μιλώ έτσι μπροστά σαν ένα κορίτσι ε? αλλά και ποιος σου είπε να τεινάζεις τα μαλλιά σου με στα πιάτα ε δεν τα στα πιάτα είπε στριμωγμένος ο γιος του αλλά αυτός που ζήτησε το ψητό όλο με κοροϊδεύει γιατί σε κοροϊδεύει. Με λέει σπυριάρι, γατότριχα και ένα σωρό άλλα. Να τον κοροϊδέψει κι εσύ, να τον πει κι εσύ σπυριάρι, είπε ο Μάγειρα. Και ότι αντί για χίλια έχω λέει δυο κάμπιες. Να του πεις ότι κι αυτός έχει δυο κάμπιες αντί για φρύδια. Ακούσε εκεί. Ο Μάγειρα στράφηκε πάλι προς την Ιουλία που κρατούσε σκημένο το κεφάλι της. Το παιδί την αγωγή την παίρνει από την μάνα, είπε, σαν να ήθελε με έναν τρόπο να δικαιολογήσει την όχι άμεγκτη πάντα συμπεριφορά του γιου του, αλλά και την δική του ενδεχομένω. Εσύ έχεις μάνα. Έχω, του είπε σαν να ένιωθε λίγο ένοχη γι' αυτό. Να την έχει σαν τα μάτια σου, τη συμβούλευσε. Ούτε δέκα σακιά χρυσάφι δεν αξίζουν όσο μια μάνα. Εγώ δεν είχα, την έχασα πολύ νωρί. Και τα δικά μου παιδιά το ίδιο. Πήγε κληρονομικά. Αν δεν απατώμε, και ο πατέρα μου. Και ο πατέρας του πατέρα μου δεν γνώρισαν μάνα Καλά το είπα, κληρονομικά Τρεις και τέσσερις γενιές δίχως μάνα Πώς να δούμε χαΐρη Και γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκαν οι πατεράδες Τόλμησε να ρωτήσει η Ιουλία Ο δικός μου, όταν ορφάνεψαν τα πρώτα παιδιά του Ξαναπαντρεύτηκε Α, είδες, αυτό δεν το σκεφτήκαμε, είπε ο μάγειρας «Το δίς εξαμαρτάνειν, πώς το λένε, ανδρός σοφού». «Αλλά και τη Σοφία κανείς την παίρνει από τη μάνα». Στράφηκε πάλι στον γιο του. «Άστασε μένα αυτά», του είπε. «Θα τα ταΐσω εγώ, τις πεινασμένες κάμπιες». «Εσύ πήγαινε ένα πιάτο φαΐ στην αδερφή σου». «Πείνασε». «Η Μαριέτα μας πείνασε πάλι». «Αναλαμβάνει δυνάμεις». Έτσι το είχαν πει οι γιατροί και στον πατέρα της Ιουλίας. Όταν πεινάσει, όταν ζητήσει μόνη της να φάει, σημαίνει πως αναλαμβάνει πάλι δυνάμεις. Αυτή ακόμα δεν ζητούσε. Αν της έδιναν, μπορεί να έτρωγε λίγο, μα ακόμα δεν το ζητούσε. Τυχερή η Μαριέτα. Το παιδί ξαναπέρασε τα καλάμια και βγήκε στην πίσω αυλή με ένα αχνιστό βαθύ πιάτο και ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και ένα κουτάλι. Όταν γύρισε, όχι αμέσως, αφού η αδερφή του άρπαξε το πιάτο και του ζήτησε να βάλει αυτό στις κότες στο ζεστό νερό, είπε στον πατέρα του, «Αν την δεις πως τρώει, τρώει και της πέφτουν τα δάκρυα στο πιάτο, τα δάκρυα, από χαρά, από τι δεν ξέρω, πού είναι η άλλη να τα ακούσει». Ο παχής μάγειρας τον ξαναχτύπησε ανόρεχτα με την πετσέτα, πια άλλη, δε σου φτάνει μία» και πρόσθεσε, με δραματικό ύφος Η άλλη φεύγει Φεύγει Το παιδί έτρεξε στη μεγάλη μπροσινή πόρτα Φεύγετε, Ρώτησε τον πατέρα της Ιουλίας Δεν ήρθαμε για να μείνουμε Του είπε αυτός Και του έδωσε να καταλάβει Ότι καλό θα ήταν να έβαζε ένα χέρι Να φορτώσουν αυτά τα κουτιά και τα κασόνια Στο αμάξι που περίμενε Το παιδί βοήθησε Θα μπορούσε να σηκώσει και βουνά Τα μάτια του έψαχναν για την Ιουλία Εκείνη βρισκόταν στο βάθος της σκοτεινής καρότσας... ανάμεσα σε δυο άγνωστες γυναίκες... που αδημονούσαν μέσα στα μαύρα τους... και προφανώς θα ταξίδευαν μαζί με αυτή και το πατέρα της. Έμοιαζε με απαγωγή. Έμοιαζε πράγματι με απαγωγή. Λίγο πριν καθίσει ο Μαξάς μπροστά... και τραβήξει τα γκέμια... λίγο πριν πηδήσει και ο Χριστόφορος στην καρότσα... ο γιος του μάγειρα... Έκανε σαν τρελό, σαν να τον τσίμπησε κάτι. Απ' την αδερφή μου, αυτό απ' την αδερφή μου, έλεγε προς την Ιουλία, ψάχνοντα απελπισμένα τι τσέπε του, Απ' την αδερφή μου, μη φεύγετε, μου είπε να στο δώσω, που το βάλα. Άστο, χει το δίνει άλλη φορά, του είπε ο Χριστόφορο, και σκούντισε τον άμα να φύγω. Όχι, τώρα, φώναξε το παιδί. Και μπήκε μπροστά στα άλογα, ανοίγοντα χέρια και πόδια. Μετακατέβασε τα χέρια και να ψάξει πάλι στις τσέπε του. «Φύγε από τη μέση, βρήκα βλόσπυρο, πιαζόμαστε, του είπα απολυμμένος ο Μαξά. Τώρα, τώρα θα φύγω, θα φύγετε, γιατί το σιριάσει, να το βρω, που είναι, από την αδερφή μου, που το έβαλα, είπε να της το δώσω. Έμεινε να παραμιλάει, ψάχνοντας ένα πούπουλο. Ένα μεγάλο πούπουλο, που αντί να το πάρει ο αέρα, γιατί ο αέρα θα το πέρνε. Δεν θα προλάβαινε κανείς άλλος. Το είχαν καταπιεί οι τσέπε του. Και ούτε αυτός, ούτε η Ιουλία θα καταλάβαιναν γιατί αυτοί οι φούρια να τρέξουν τα άλογα και να σηκώσουν πίσω τους τέτοιο σύννεφο που τα άκρυψε όλα για μερικές στιγμές και τα βύθισε σε μια σιωπή τάφου. Το παιδί γύρισε στο μαγειρίο και ξαναπέρασε αργά ανάμεσα από τους καναπέδες τραπέζια έδειχνε πραγματικά να λυπάτε να έχουν κοπεί τα φτερά του «Ε, τα καράβια σου βούλιαξαν» τον ρώτησε ο πατέρας του «Σου τρύπησε την καρδιά η μικρή αρρωστιάρα» «Μην απελπίζεσαι, έχουμε τη Μαριέτα» το παιδί σκεφτόταν πως είχαν μείνει πράγματι με την τυφλή Μαριέτα πάλι και τους γνωστούς καθημερινούς πελάτες τα γνωστά καθημερινά επεισόδια είδε την τρύπησε τον ξαναρώτησε σχολαστικά ο μάγειρα. Τη συμπάθησε η Μαριέτα, του είπε μετά από ένα μικρό κόμπιασμα το παιδί, Ήθελε να μου δώσει να της δώσω, επειδή ήταν άρρωστη και εκείνη μια ολόκληρη κότα. Ο μάγειρας βγήκε από τα ρούχα του. Μια ολόκληρη κότα. Τι έπαθε η αδερφή σου. Βρήκε την όρεξή της και έχασε τα πασχάλια της και ο κόσμος τη θάτρωγε. Μα εγώ της έβαλα και τις τρεις με στο νερό. Είπε με σκυθροπό ύφος ο, ο έφηβος. Αυτό έλειπε να μην τη σέβαζες. Θα σέβαζα εσένα μέσα, του είπε ο μάγειρας. Μου έδωσε να της δώσω και ένα ωραίο φτερό, το έχασε όμως που πήγε. Και γιατί έφυγαν τόσο γρήγορα, πόλεμος έγινε, ρώτησε, δείχνοντας προς την πόρτα όπου ακόμα δεν είχε κατακαθίσει ο κονιορτός. Σαν κατάλαβα, είπε ο πατέρας του, εκείνες οι γυναίκες ήρθαν Ούτε καλά, καλά τη είδαμε. Η Ιουλία ήταν ήδη μακριά για να ακούει τι αυτοί οι δύο. Μα και η ίδια. Υποπτευόταν τις δυο γυναίκες που κάθονταν δίπλα της εκ δεξιών και αριστερών με έναν αέρα σαν να μην την ενοχλούσαν καθόλου και από πάνω σαν να της έκαναν χάρη που την πήραν μαζί τους σε αυτήν την αφινιασμένη επιστροφή. Είχαν φτάσει στο μαγειρείο τόσο αναπάντεχα. Ξαφνικά όλοι σταμάτησαν να τρώνε ή να συζητούν και γύρισαν να δουν εκείνε. Οπωσδήποτε... Δεν ήταν μαύρες σκοιές, ήταν αληθινές γυναίκες. Πήγαν λαχανιασμένες στον πρώτο αμαξά, τον πλήρωσαν όσο όσο... και του είπαν πως, ως τις πέντε το απόγευμα, έπρεπε να βρίσκονται στην δεκατεσάρα... ένα γνωστό σταυρό της εποχής, όπου τις περίμενε με τα άλογα του ένας δικός τους... για να τις οδηγήσει σε άλλο μέρος, για μια υπόθεση, είπαν, που δεν σήκωνε αναβολή... από δρόμους τόσο κακοτράχαλους και δύσβατους που δεν μπορούσαν να τους διασχίσουν σιδερένιες ρόδες, μόνο μαθημένα ζώα. «Και γιατί δεν ήσθατε νωρίτερα, τώρα το θυμηθήκατε», είπε ο Μαξάς, «πώς να φτάσουμε έως στις πέντες την δεκατεσάρα». Του είπαν πως είχαν δουλειές νωρίτερα, του έδωσαν κι άλλα. Ο Μαξάς, με τόσο χρήμα που γυάλισε στην παλάμη του, δέχτηκε να φτασουμε ως τις πεντες άλογα του, να λιώσει τις ρόδες της άμαξάς του Και να φτάσει ως τις πέντε Στην 14. Μα γιατί έσπευσε να φύγει μαζί τους Και ο Χριστόφορος Ενώ θα μπορούσε να πάρει ένα άλλο αμάξι Μόνο για τον εαυτό του και την κόρη του Αυτό δεν ξεκαθαρίστηκε Στην κόρη του είπε Επειδή με τον ίδιο αμαξά Είχαν έρθει στην πόλη Και επειδή αν καθυστερούσε κι άλλο... με τους φίλους που έβρισκε παντού... και τις κουβέντες που έπιανε... θα ανοίχτονε... και ακόμα δεν θα είχαν ξεκινήσει... και η έφθα το χάνει το σπίτι... τα μαγαζιά και τα χωράφια τους περίμεναν. Έλειψαν έξι μέρες και τον πήραζε να λείψουν μια ώρα παραπάνω. Να τη σκεφτόταν η Ιουλία. Μα αυτός... καλά τέριασε, καλά τέριασε... την καθησίγαζε κάθε τόσο... σφιγγοντάς γόνατο στο χοροπηδούσε όπως και ολόκληρη η καρότσα καθώς τα δύο άλογα ερεθισμένα από το καμουτσίκι έτρεχαν ξέφρενα Μουσική και ακόμα ήταν η αρχή όταν βγήκαν από την πόλη και πήραν κάτι δρομάκια του σκοτωμού για να φτάσουν τάχα πιο γρήγορα στην δεκατεσάρα να κόψουν δρόμο η Ιουλία ευχήθηκε να μην έσωνε και έφτανε καθόλου σε αυτή την πόλη παρά να τελειώσει έτσι το ταξίδι της της προκαλούσε ψυχική ταραχή και ο ίδιος ο πατέρας της που μέσα σε εκείνη την δίνη και την κακοπάθεια έβρισε το κουράγιο βαρκούλα που αρμένησε να στέλνει χαμόγελα στις δυο άγνωστες μαυροφόρες και να γέρνει μπροστά τους εκείνα τα βαριά λιχτά του ματόκλαδα με τα τζακήρικα μάτια από κάτω για τα οποία η μάνα της έλεγε στις στιγμές απόγνωσης ή καρτερίας. Μα αυτά με τύλιξε μα αυτά θα με τη τυλίξει κι όταν πεθάνω». Της φαινόταν τρομερό της Ιουλίας, να θυμάται αυτά τα λόγια, ενώ τα ματόκλαδα του πατέρα της έγερναν απέναντι σαν δυο σε δυο άγνωστες. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, μπροστά της τουλάχιστον. Μα το πιο απίστευτο και εξωφρενικό δεν ήταν αυτά τα χαμόγελα που έβρισκαν κιόλας ανταπόκριση δεν ήταν καν αυτά τα ματόκλαδα ήταν ότι το δίπλα της άλλαζαν άλλαζαν σαν τον μεταξοσκόλικα πως θα μπορούσε να το πει καλύτερα Ενώ στο τα κεφάλαια τους τραμπάλιζαν πέρα δόθε από τα κουνήματα της καρότσας και τα σκαμπανεβάσματα αυτοί στραβούσαν κάτω από τα πόδια τους από μπλε βαλιτσάκια κορδέλες και υφάσματα κι άλλαζαν, έβαζαν άλλα από μαυροφόρες γίνονταν μαριόλες, χωρίς να ξεγυμνώνονται ακριβώς, χωρίς να καταλαβαίνεις τι γίνεται με δάφτες. Και νοχαχάνιζαν, ή ψευτοτσίριζαν, βοηθώντας η μια την άλλη να κουμπώσουν τα καινούρια και να στιάξουν τα μαλλιά τους, μαζεμένα ως τώρα και κρυμμένα, κάτω από μεγάλα μαύρα μαντήλια. Χρησιμοποιούσαν και την Ιουλία σαν γέφυρα, Αφού η πανούργα η μοίρα την έβαλε να κάθεται ανάμεσά τους Και έβλεπε κάτω από τη μύτη της Να διασταυρώνονται τα χέρια τους Που δεν τα κάλυπταν πλέον άκομψα μανίκια Αλλά φανταχτερά βραχιόλια σε ντούμπλες Έριξαν και δυο ματιές απίθμενης έκπληξης Στο καραλί πανάκι που τύλιγε το κεφάλι τούτης της κατάχλωμης μικρής Αλλά συνέχισαν τα δικά τους η Ιουλία αν μπορούσε να περπατήσει ή απλώς να αδιαφορήσει, θα έπαιρνε έναν δρόμο ήσυχά μπροστά και θα αφανιζόταν σαν αερικό κι ας την έχανε και ο ίδιος ο πατέρας της. Αλλά πως να βγει από αυτήν την δόλια κυβωτό που κλειδωνιζόταν πάνω στις πέτρες. Εντούτοις έκανε ό,τι μπορούσε. Σηκώθηκε, χρησιμοποιώντα και τα χέρια της σαν πόδια και κυνηγώντας να διασταυρώσει το βλέμμα του πατέρα της χωρίς να το καταφέρνει πραγματικά και πήγε και κάθισε σε μιαν άλλη άκρη ούτε πολύ κοντά σε εκείνον αλλά και κάμποσο μακριά από εκείνες οι οποίες γέλασαν ή κάτι τέτοιο πάντως δεν στενοχωρήθηκαν, δεν τάβαψαν πάλι μαύρα και εκείνος εκείνος την είχε απλούστατα αλλησμονήσει Έκανε δηλαδή πως θυμήθηκε τα πράγματά του μέσα στα κουτιά πως δίθεν τα τακτοποιούσε ή τα ξανάβλεπε και να τα εκτιμήσει πιο νυφάλια μα τα μάτια του μάταια πάλευαν να ξεσκαλώσουν από τα πόδια και τους φραμπαλάδες των γυναικών. Συχνά όμως, όπως και στην αρχή άπλωνε την παλάμη του και έσβηγε το γόνατο της κόρη του. «Καλά τέριασαι» της έλεγε πάλι «Μη φοβάσαι που τρέχουν τα άλογα". Η Ιουλία είχε μισακούσει στην πόρτα του μαγειρίου ακόμα τον να να του λέει χαμηλόφωνα «Θα βιάζονται έτσι για καμιά διαθήκη θα τα τινάζει κανένας πατέρας ή τους και τρέχουν να προλάβουν τα μερίδια και τον πατέρα της να το σκουντά με τρόπο και να απαντά πιο χαμηλόφωνα «Ποια διαθήκη στραβός είσαι» έξω μαύρα από μέσα λαύρα» «Τρέχουν για το υπηκό, δεν άκουσες» Ποια διαθήκη, πιο υπηκό, ποια λαύρα. Η Ιουλία χαμηλοκοίταζε τις αλλαγμένες, είχαν φορέσει και παπούτσια με πιονκάκια τώρα, ξέδαβαν και φυσερά με δαντέλες, χωρίς να βγάζει νόημα. Και η μία από αυτές τότε, τι ιδέα, τράβηξε ένα τσαντάκι από βυσινή βελούδο και της το Πάρτο, της είπε. Η Ιουλία κοίταξε τον πατέρα της, «Εh, πάρτο το δίνει», της είπε και εκείνος. Και το πήρε. Άπλωσε το χέρι της και το πέσε. Το κοίταξε. Το ξανακοίταξε. Δεν ήξερε τι να το κάνει. Πάρτο για σένα. Είναι καλή και στο δίνει. Πιάστηκε να της πει και η άλλη. Μην να σε 11 ετών. Χτυπημένη από σε δάβημα. από σιάνκες. Λίγο ονειροπαρμένη και να πέσεις πάνω σε δυο κυρκινέζια θηλυκά που σου χαρίζουν ξαφνικά ένα βελούδινο τσαντάκι. Πάρτο, γιατί φοβάσαι, της ξαναείπαν με ένα στόμα. Της πιστούσε, δίσταζε, το ήθελε βέβαια, ήταν ένα πανέμορφο τσαντάκι, το κρατούσε στο χέρι της αλλά η πρώτη, η καθ' αυτού δωρήτρια, το πήρε πίσω το έβαλε μπροστά στα μπυκδαλατά της μάτια Κολλητά στη μύτη Ισέπνευσε ευθεμονικά Σαν να βρέθηκε στην κοιλάδα των ρόδων Και της το ξανάδωσε λέγοντας Μυρίζει όνειρο Κάνε και εσύ το ίδιο Και να μην ζαλίζεσαι που τρέχουν τα άλογα Η Ιουλία το έβαλε μπροστά στα δικά της σπάτια Όχι μακριά από τη μύτη Μύριζε κάτι σαν υγρή κανέλα Ήπεθκέλεο βουντυγμένο σε... Και σε τι άλλο. Ισέπνευσε λίγο βαθύτερα για να το καταλάβει και το κράτησε έτσι. Δεν ήταν τόσο ευχάριστο όσο ακαταγόνιστο. Την μουδίασε μέσα σε ένα γλυκό φόβο και άκουγε τις διπλές τριπλές ανάσες τους καθώς την περίμενα να πει κάτι. Άκουγε τα άλογα που έτρεχαν όπως ο άνεμος, το καμουτσίκι που σφύριζε, τις ρόδες που έτριζαν. Ζαλίζεσαι τώρα Τη ρώτησα γλυκύτατα εκείνες Δεν καταδέχτηκε να απαντήσει Από τα πλάγια και από κάτω Τα έβλεπε ακόμα όλα Δέχτηκε εν τούτης την ταπείνωση Να μείνει με το τσαντάκι μπροστά στα μάτια της Και την πικρή αυταπάτη Πως τώρα ούτε ζαλισόταν Ούτε κοίταζε Ούτε και ήθελε να κοιτάζει Όμως εκείνες της είπα να μυρίσει περισσότερο το βελούδινο τσαντάκι Να το μυρίσει βαθιά, πολύ βαθιά Και να μετρήσει ως το 10 Μέτρησε γρήγορα γρήγορα ως το 10 Και εκεί οι δυνάμεις της έσβησαν Όλα σκοτήνιασαν Εκεί τα πονηρά πνεύματα Όπως θα έλεγε η έφθα Νίκησαν Είδε τη φίλη της Μαριέτα να τρέχει με ανοιχτά χέρια... και στραβά χαροπά ποδαράκια... όπως τα μωρά όταν πρωτοπερπατούν... και να πέφτει επάνω της σαν πούπουλο. Ένιωσε βελούδινα γυναικεία χέρια... να την ξαπλώνουν σε ένα αχυρόστρωμα... και άκουσε τον πατέρα της από ψηλά... από πολύ μακριά... να βύχει και να μιλάει συνέχεια... να μιλάει ασταμάτητα... όπως όταν θροίζουν οι λεύκες... και ήρθε αστραπία στο νου της μια ιστορία για κάποιον που δεν έτρωγε τίποτα που νήστευε συνέχεια και που από αυτό ωστόσο εξαρτιόταν η ύπαρξή του και όταν οι άλλοι δεν τον έβλεπαν κοιμούνταν σαν αυτήν ή έφευγαν μακριά του αυτός τραγουδούσε μαραινόταν ο καημένος το τραγούδι μη τυχόν και νομήσουν εκείνοι πως αφού δεν τον έβλεπαν έτρωγε κρυφά Η Ιουλία χαμογέλασε Την περδεμένη ιστορία Με και θροίσματα Ξύπνησε στην δεκατεσάρα Την ξύπνησε ο ίδιος ο πατέρας της Τα άλογα δεν έτρεχαν πια Τα είχαν ξεζέψει Και την καρότσα την είχαν ακουμπήσει Με το μπροστινό μέρος της να κλείνει προς το έδαφος Ξύπνησε με το κεφάλι της προς τα κάτω, λίγο βαρύ, θολό, σαν να την τραβούσαν από τον πυθό μια λίμνης. Εκείνος τίναξε τα άχυρα απ' τους αγκώνες, το φουστάνι και τα μάγουλά της και την βοήθησε να γλιστρήσουν μαζί σιγά σιγά και να βγουν από την σκεπαστή σταματημένη καρότσα. Η Ιουλία, χωρίς να μιλήσει, ξαναγύρισε πίσω με τα τέσσερα πανικόβλητη. Της είχε πέσει το μαντίλι από το κεφάλι της και μόνο βγαίνοντας στον αέρα το κατάλαβε της ήρθε να πεθάνει στη σκέψη ότι την είχαν δει με γυμνό κεφάλι. Βρήκε το μαντίλι της, το φόρεσε και ξανακάθισε στα άχυρα. Ο πατέρας της άπλωσε ένα μακρύ χέρι και την τράβηξε από τα πόδια «Κανείς δεν σε είδε» της είπε «Μην ανησυχείς» «Με είδαν» του είπε κρύβοντας τις παλάμες το πρόσωπό της «Ποιος θέλω να... ο Θεός αυτός» «Κανείς δεν σε είδε» της ξαναείπε «Ο Θεός νομίζεις άλλη δουλειά δεν έχει» «Και δεν κάνει κακό να αερίζεται πότε πότε το κεφαλάκι σου» «Το είπαν και οι γιατροί» «Στον ύπνο πρέπει να το βγάζεις το κοιμήθηκε σαν αρνάκι, το ξέρεις. Σε φώναζα, δεν άκουγες. Έχουμε φτάσει εδώ και μισή ώρα. Μιλούσε σαν εκείνον που νίστευε, που τραγουδούσε μάλλον, ενώ αυτή έπιανε συνέχεια το δεξί της μάγουλο. Το ένιωθε πρισμένο, σαν κάτι να είχε, κάτι να κόλλησε εκεί και δεν έβγαινε. «Είναι απ' άχυρα», της είπε. «Κοιμήθηκες με το μάγουλο πάνω στα άχυρα και σου άφησαν σημάδια». Φούσκωσαν και τα μαγουλάκια σου, το ξέρει, η μάνα σου θα χαρεί. Και με την ανάστροφη της παλάμης του της χάιδευσε τα μάγουλα. Στη μάνα σου θα πεις, αν σε ρωτήσει, ότι φύγαμε μεσημέρι από το νοσοκομείο και περάσαμε λίγο από τη δεκατεσσάρα να δούμε τα άλογα. Αυτό της το είπε σχεδόν σφυριχτά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Της υποδείκνυε κάτι που δεν έπρεπε να ξεχάσει, ούτε να το πει αλλιώς, ούτε να ρωτήσει γιατί. Ούτε τώρα ούτε αργότερα Έλα να δεις Την τράβηξε μετά προς τα εκεί που έβασκαν Τα δυο άλογα το αμαξά τους Δείχνοντάς της και τον ίδιο Που ήταν καθισμένος στις περσινάδες Αυτός τρώθηκε στο φαΐ Βγάζουν εδώ ωραίες ανοιξιάτικες ντομάτες Έχουμε και αλμυρές αρδέλες Και τυρί Δεν πείνασες Τι ρωτώ θα πείνασες Της έδωσε μισή από εκείνες τις μεγάλες κατακόκκινες ντομάτες, τις αρκωμένες γλυκές και αφράτες που τις έλεγαν μιλοντομάτες και τρώγονταν σαν μίλα. Η Ιουλία την κράτησε στο χέρι της, θυμήθηκε το τσαντάκι. Ήξερε κι ας το στόμα της ποτέ πως όλα αυτά που της έλεγε ο πατέρας της δεν άξιζαν τίποτα μπροστά σε εκείνο που ήθελε να της κρύψει. «Ή μήπως θες ένα μήλο, μήλο και όχι ντομάτα» την ρώτησε πάλι. «Μήλα, ζήτησε κανείς μήλα» πετάχτηκε ένας κοντός μελαχρινός άνθρωπος πίσω από άλλη καρότσα. Μίλα να θέλετε» και ευκίνητος όπως ήταν σκαρφάλωσε σε ένα κοφίνι και πήδησε κάτω με μια αγκαλιά «Μήλα». «Ορίστε, μήλα να θέλετε, Μίλα να φάει όλος ο κόσμος, να φάνε οι πλούσιοι και να χορτάσουν οι φτωχοί». «Βάλε μας μερικά να δοκιμάσουμε», του είπε ο Χριστόφορος. «Είμαστε από γενιά μηλοφάγων». Ο άνθρωπος τα άδειασε από την αγκαλιά του σε ένα καλάθι που το γέμισε με άλλα τόσα. Βαριά-βαριά μαζί και το καλάθι, είπε σκουπίζοντας το στόμα του. Είχε τέσσερα δάχτυλα. «Εμείς εδώ τα χαρίζουμε, δεν τα πουλάμε». «Δεν βλέπετε τι γίνεται, γιορτάζει δεκατεσάρα». «Δεν τα πουλάμε», είπα, «σήμερα εμείς τα χαρίζουμε. Ο Χριστόφορος έβγαλε και του έδωσε λίγα κέρματα γιατί, σαν έμπορας που ήταν, δεν πίστευε στα χαρίσματα. Ο άλλος τα μέτρησε στο πικεφί, τα έριξε σε ένα σακούλι, πήρε άλλα τρία μήλα από το καλάθι τους και έτρεξε πίσω από τρεις κυφτές γερόντισες. «Μήλα», φώναξε και εκεί, «ζήτησαν τα κορίτσια μήλα. Πού να τα βρούμε τα δόντια του, παραπονέθηκαν αυτές. Σίκα έχεις να πάρουμε. Σίκα τον Αύγουστο μαζί με τα φίδια». Από την άλλη μεριά έρχονταν ένας άλλος Ξυπόλυτος με χλαμίδα Και είχε υψωμένο το δάχτυλο Και αν είχες υπομονή και καλή διάθεση Άκουκες λόγια σαν αυτά Πρέπει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους Για να ειδούν τα καλά σας έργα Και να δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα σας και εκείνος που θέλει να ζει δίχως λύπες θα φυλάσσει προσεκτικά το στόμα του και δεν θα ομιλεί απερίσκεπτα και δεν πρέπει να κυριαρχεί στις ενέργειες του ανθρώπου ο θυμός αλλά η σύνεσης διότι ποιο είναι το αγριότερο θηρίο ο άνθρωπος όταν θυμώνει και ποιος είναι ο σύντροφος που δεν μας εγκαταλείπει κατά την ώρα του θανάτου μας όπως τα επίγεια αγαθά και οι συγγενείς και οι φίλοι μας αλλά μας συνοδεύει ως το δικαστήριο του Θεού. Είναι τα καλά μας έργα που μας συνοδεύουν και συνηγορούν δια τη σωτηρία μας. ο πάντιμε με των δεωμένων ασφαλές καταφύγιων δέξου παρακλήσεις των αναξίων σου ηκετών. Η δεκατεσάρα ήταν ένα γνωστό σταυροδρόμι... ...από τα πολύ παλιά χρόνια... ...αλλά μία φορά τον χρόνο γινόταν και ένδοξο κυριολεκτικά. Με αφορμή κάποια επέτειο... ...την οποία τηρούσαν πιστά οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής... ...που οι βοσκές της έθρεφαν εξαίρετα κτίνι ...και ιδίως ένα λαμπρό είδος αλόγων... ...οι Δέκατεσάρα μεταμορφωνόταν σε γη της επαγγελίας και επί τρεις ημέρες όλα εκεί επαγγέλλονταν. Ο δρόμος ή μάλλον εκείνο το αστέρι από όπου ξεπηδούσαν ένα σωρό δρόμοι, μονοπάτια και γέφυρες, έκλεινε αυτές τις ημέρες από τα αγαθά που συζορεύονταν, από τα ζώα που έφερναν τους ανθρώπους για να ειδούν τα αγαθά και να τα αγοράσουν, αλλά και από τα ζώα που τα έφερναν πολλοί άνθρωποι για να τα πουλήσουν σε άλλους. Ωστόσο, το χαρακτηριστικότερο στην 14 δεν ήταν η όποια πανήγυρης ή ζωοπανήγυρης από αυτές που γίνονταν και σε πολλά άλλα μέρη σε διάφορες εποχές του χρόνου. Ήταν το άλογο ζευγάρωμα που λάμβανε χώρα εκεί κάθε άνοιξη επί τρεις ημέρες. Άλογα από τα καλύτερα όλης της χώρας αλλά και όλων των Βαλκανίων Έφταναν εκεί για να ζευγαρώσουν με άλλα τις ράτσες τους ή τέλος πάντων των δυνατοτήτων τους. Φυσικά τα συνόδευαν οι κάτοχοι αυτών, συνήθως με όλα τα μέλη της οικογενείας τους και οι δεκατεσσάρα τέτοιες μέρες έβριθε από κόσμο φωνές Άλλα λαγμούς, ζητοκραυγές, χλυμήντρύσματα, για όλα τα βαλάντια και όλα τα γούστα, από παιδιά και γέρους, άντρες και γυναίκες και ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο, αν κάποιοι φτιάζονταν να φτάσουν στην γειτονική πολιτεία, απέθευγαν την 14 αυτές τις ημέρες, ακόμα κι αν ήταν πάνω στο δρόμο τους. Όπως άλλοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά, για να μην αποφύγουν τον πειρασμό, να περάσουν από εκεί, ακόμα και αν αυτό τους έβγαζε από τον δρόμο τους. Εξάλλου η εκκλησία δυσανασχετούσε αν αυτή η αλογογιορτή, την έλεγαν και σκέτα άλογη γιορτή, συνέπιπτε με το Θείο Πάσχα, όπως συνέβη αυτή τη χρονιά, άρχισε την Μεγάλη Πέμπτη. Και το κατελόγησε σαν παρέκκληση, σε όποιον χριστιανό αψηφούσε τις απαγορεύσεις της και πήγαινε στον τόπο της κατεσχήνης αντί να προσέλθει στη λειτουργία. Και από αυτήν την άποψη ελάχιστοι ήταν οι χριστιανοί που δεν παρεξέκλειναν τις ημέρες του διπλού Πάσχα. Κι είχε κάνει προσπάθειες η εκκλησία να πείσει τους κατοίκους εκείνης της περιοχής, της τόσο για τα άλογα της, να τους πείσει να αλλάζουν τουλάχιστον την γιορτή τους, αν αυτή έπεφτε μαζί με το Πάσχα. Να την μεταθέτουν πριν ή μετά. Μα οι κάτοικοι απάντησαν πως η δική τους γιορτή ήταν ακίνητη. Άρχιζε πάντα στις 23 Απριλίου. Λοιπόν, είπαν, ας έκανε καλά η εκκλησία που δεν σκέφτηκε να ορίσει και το Πάσχα ως ακίνητη γιορτή. Δεν βγήκε άκρη. Μερικοί βέβαια ξεχύλιζαν το ποτήρι τους... και έφερναν ακόμα και τους σκύλους και τους όνους... και τα γιδοπρόβατά τους να ζευγαρώσουν στην 14... πράγμα που δεν σήκωνε κύματα διαμαρτυρίας. Όλα έμοιαζαν να είναι φυσικά και επιτρεπτά... και οι άνθρωποι για τρεις μέρες τον χρόνο... αγνοί και άδολοι σαν τα ζώα τους. Πάντως αυτήν τη συγκεκριμένη χρονιά που έμελε να περάσει και η Ιουλία με τον πατέρα της από την δεκατεσάρα, συνέπεσε και κάτι επιπλέον. Ένας σπουδαίος πρίγκιπας Καρπάθιος θα ερχόταν λέει, εκεί με όλους τους ύπους και τους υπείς του για να τιμήσει με την παρουσία του μια τέτοια γιορτή, μοναδική κατά τα φαινόμενα, αλλά και για να σταθμεύσει στους τόπους γύρω από την 14 άγριους και ειδηλιακούς, και ένα χρονικό διάστημα. Και αυτό, όπω και να το κάνουμε, έδινε μια ξεχωριστή γεύση στην έτσι κι αλλιώ ξεχωριστή πανίχυρη. Γι' αυτό λέμε πω ίσω φέρθηκαν με περιττή αφέλεια η προφύλαξη εκείνε οι γυναίκε, εκτό κι αν αυτό ακριβώ τι διέχειρε. Όταν ήρθαν τιμένες σε μνά και είπαν στον αμαξά την ιστορία για κάποιον που τις περίμενε τα με τα άλογα ογάτους στις 14 και όλα τα άλλα για την υπόθεση που δεν σήκωνε αναβολή. Τη στιγμή που η 14 την ημέρα εκείνη μόνο απλό σταυροδρόμι δεν ήταν και ούτε μπορούσε να γνωρίει τι γινόταν εκεί ένας περπατημένος αμαξάς. Μα κι αν ακόμα τύχαινε αυτός ο αμαξάς να είχε ξεχάσει τη γιορτή και να μείνει απληροφόλητος ως τα επιπλέον καρπάθια, όπως και αποδείχτηκε να έχει συμβεί, δεν συνέβαινε το ίδιο και με τον Χριστόφορο, που βεβαίως οσμίσθηκε γιατί πραγματικά πήγαιναν εκείνες οι γυναίκες στην 14 και την λαύρα που έκαιγε κάτω από τα μαύρα τους. Για τα υπόλοιπα, όποια κι αν ήταν, μόνο η κόρη του θα μπορούσε να μας πει. Αλλά κι αυτήν την κοίμισα». Αυτό τουλάχιστον μας έγινε γνωστό σαν νεφελόδες τέλος του ταξιδιού της εκείνου, που θα την τύλιγε με τρόπο ανάλογο για πάντα. Σκιώδεις παραστάσεις και θαμπές. Και πια σε τελευταία ανάλυση η μεγάλη διαφορά από το θάμβος. Καθώς μήνες ή χρόνια αργότερα θα τα θυμόταν και θα της φαίνονταν πως ποτέ δεν έγιναν, πως πάντα τα θυμόταν. Όμως τούτο εστί το αίμα ή ο πλούτος μας, διότι και τα συμβάντα λίγουν ασταμάτητα για να γίνουν αναμνήσεις και οι αναμνήσεις λίγο-λίγο αυτοδιαλύονται, μα όχι και η επίδρασή τους. Ο που δεν θα κρατούσε το στόμα του κλειστό για ό,τι έπαθε ήταν ο Όμαξας Ο οποίος αφού υπέταξε την πίνα του με έναν μικρό λόγο από παστές αρδέλες και γλυκές ντομάτες Εμπιστεύθηκε σε έναν επαγγελματία φύλακα την καρότσα με τα άλογα του Και ξεκίνησε με τον Χριστόφορο και την κόρη του για μια ουσιαστικότερη περιήγηση στον τόπο που γιόρτασε Μα εκεί λίγη ώρα αργότερα Ανακάλυψε ότι μόνο το ένα Από τα τέσσερα νομίσματα που πήρε από εκείνες τις γυναίκες Ήταν αληθινό Αυτό με την μικρότερη τιμή Που του το έδωσαν υποτίθεται ως φιλοδόρημα στο τέλος Τα άλλα τρία για τα οποία φτερούγησε η ψυχή του Και σακατεύτηκαν τα άλογα του Ήταν κάλπικα Του ήρθε τα μπλάς... Και εκείνες άφαντες... Θύμωσε και με τον Χριστόφορο... Όχι επειδή γέλασε... Αλλά επειδή είχε την άνεση να του πει... Καλά κοιμώσουν... Δεν κατάλαβες τι είδους φύραμα ήταν οι ομορφωνιές... Εγώ τις μυρίστηκα με το πρώτο... Από πριν τις δω... και έπειτα... Αυτό τώρα το έλεγε... Της ήξερα... Της είχα ξαναδεί έξω από τις ωραίες νύχτες... Δεν γυρνούν γυναίκες τα καλά καθούμενα έξω από τα πανδοχεία της νύχτες... εκτός κι αν είναι νυχτερινές πεταλούδες. «Και γιατί δεν μου το ρώτησε αξιολύπητα ο Μαξάς. «Γιατί μάφησες να με ληστέψουν». Τι να σου πω, δεν ήμουν και σίγουρος ότι ήταν αυτές. Δικαιολογήθηκε τώρα ο Χριστόφορος, προφανώς μετανιωμένος... που είπε περισσότερα από όσα έπρεπε και που, εκτός απ' τον Αμαξά... Τον άκουγε και η κόρη του. Ο γελασμένος άνθρωπος βημάτιζε πάνω κάτω σαν θηρίο στο κλουδί. Το φυσούσε και δεν κρύωνε, που πήγε για μαλί και βγήκε κουρεμένος. «Πού είναι, θα της φάξω; μου γκρισε. Δείξε μου μόνο προς τα πού είναι, εσύ που της μυρίζεσαι τέτοιες γυναίκες από πριν της δεις. Κατά πού πέταξαν οι πεταλούδες σου, κατά κατά Δείξε μου μόνο και θα τις κανονίσω, κατά κει». Ο Χριστόφορος σαφώς μετανιωμένος πια πάσχιζε να τον ηρεμήσει, να του κρατήσει τα χέρια. Υσύχασε, ανθρωπέ μου, μη κάνεις έτσι. Πού κατάκι και κατάκι λες. Δεν κοιτάς τι γίνεται εδώ πέρα. Υσύχασε. Θα μας περάσουν και τρελούς για δυο παλιονομίσματα. Τρία ήταν. Και οι χορτάτη μιλούν έτσι, όχι οι φίλοι, του έλεγε ο Μαξάς. Άσε με λοιπόν να τις βρω, να τις σύρω από τα μαλλιά της πεταλούδες σου. Κόσμος μαζεύτηκε γύρω τους και πεταλούδες με μαλλιά μιλούσε ένας. Η Ιουλία άρχισε να χαίρεται εκείνη η χαρά που τσούζει ενώ ο πατέρας της άρχισε να μην χαίρεται καθόλου και με κανέναν τρόπο. Άφησε τον αμαξά και έσπροχνε τους άσχετους να φύγουν να κοιτάξουν τα δικά τους το πανηγύρι. Εδώ είναι τα πουρνάρια του έλεγε, ο γάμος είναι εκεί και τους έδειξε σε μια ανοιχτωσιά πιο πέρα, χαμηλά, όπου τη στιγμή εκείνη ένα άσπρο όλο νεύρα άλογο έκανε ακροβασίες στα δυο πισινά του πόδια για να πέσει ολόκληρο, σαν χιονοστιβάδα που χλιμιντρίζει πάνω στη φοράδα που περίμενε. Φούηξε ο αέρας από παλαμάκια και συντοκραφιές. «Τρέξτε», τους έσπρωξε ξανά, και εκείνοι άφησαν τις πεδαλούδες κι έτρεξαν στα άλογα. Μα ο Μαξάς είχε μείνει στη θέση του και ζητούσε ακόμα εξηγήσεις από τον Χριστόφορο οξύνοντας όλο ένα και περισσότερο τη ματιά του προς αυτόν όπως οι γεροράφτες όταν ψάχνουν να βρουν την οπή της τους. Ο Χριστόφορος, όπως θα λέγαμε σήμερα, την είχε ευαμένη. «Τι με κοιτάς έτσι, ανθρωπέ μου», του είπε. «Τι έκανα, μήπως εγώ σου έδωσα τις κάλπικες λύρες». «Μήπως εσύ, μήπως εσύ», Σύριξε ο Μαξάς, μη βρίσκοντας λόγια να πει αυτό που άρχισε επιτέλους να οσμίζεται και ο ίδιος. «Μήπως εσύ, μήπως γι' αυτό ήρθες εσύ και στάθηκες από πίσω μου σαν καλικάντζαρος όταν δίτσιζα τα άλογα μου να τρέχουν» και μου είπες πως οι κυρίες μέσα δεν μπορούν να βλέπουν τα καμτσίκι, ζαλίζονται και ήθελαν να κατεβάσεις τον μουσαμά πίσω από την πλάτη μου, ε, μήπως εσύ Αυτόν τον μουσαμά όμως εγώ, μόνο όταν κουβαλάω πεθαμένον οι ετοιμόγενη τον κατεβάζω, μόνο τότε όχι όταν κουβαλάω απλό αγώγι και σας πήρα σήμερα, σαν απλό αγώγι, εσένα και τις πεδαλούδες σου ο Χριστόφορος άδικα πάσχιζε να του κλείσει το στόμα και η Ιουλία άδικα πάσχιζε να λυπηθεί περισσότερο τον αμαξά παρά τον πατέρα της. Η χαρά που την έτσοξε πριν έπαιρνε τώρα διαστάσεις και τα πιο απροσδόκετα χρώματα. «Τέλος πάντων, τέλος πάντων» είπε ο Χριστόφορος «Ας μη δίνουμε έκτασης, ανόητες ιστορίες, θα σου δώσω εγώ τα αγωγιάτικα». Και για εκείνες τις μάλιστα θα στα δώσω όλα εγώ, διπλά και τρίδιπλά, ας το ξεχάσουμε μόνο. Μα κάνοντας φεφ να βγάλει το πορτοφόλι του και να τον πληρώσει αμέσως από μια εσωτερική τσέπη που πάντα το βαζε εκεί και ποτέ αλλού, είδε πως το πορτοφόλι του είχε χαθεί. Για λίγο όλα σταμάτησαν στο κεφάλι του. Ψυχραιμία είπε στον εαυτό του. Θόλωσες παλικάρι μου, ψυχραιμία. Μα όσο και αν ψάχτηκε, είτε ψύχρεμα είτε απελπισμένα, είτε σε αυτήν, είτε σε όλες τις τσέπες και παρατσέπες του, το ποτοφόλι είχε κάνει φτερά. Και αν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή του, εξαιτίας των όσων είχαν ήδη μισοαποκαλυφθεί, η λύπη και η απογοήτευση δεν μπόρεσαν παρά να ζωγραφιστούν στο πρόσωπό του... και σε εκείνα τα τσακήρικα μάτια... με τα βαριά γυριστά τσίνορα. «Τι τα θε, είπε στον αμαξά. «Εγώ είμαι που με λίστεψαν κι όχι εσύ». «Εσένα απλώς σε γέλασαν οι διαβολεμένες». «Τόσο το χειρότερο, μεσυχτή». Για πάμε όμως να δούμε... μήπως μου έπεσε το πορτοφόλι στην καρότσα κι άδικα συγχίζομαι». Ο αμαξά βρίσκοντα συμπάσχοντα... Άρχισε να ηρεμεί. «Για πάμε να δούμε», είπε κι αυτός. «Η Δάλος, αν δεν το βρεις στην καρότσα, ό,τι λέγεται δεν ξελέγεται, Χριστόφορε. Θα μου πληρώσεις όλα τα αγωγιάτικα και για εκείνε τις δύο, μάλιστα. Όλα. Δεν κάνω ψυχικά με την καρότσα μου. Το ψωμί μου βγάζω, όπως κι εσύ με το χάνι σου». Και γύρισαν στην καρότσα να ψάξουν, μα βέβαια, μόνο τα άχυρα βρήκαν και τα κουτιά με τα πράγματα. «Πώς δεν τα πήραν κι αυτά» απορισε στη φά ο Χριστόφορος. «Θε Δε πώς δεν πήραν και την κόρη σου να την πουλήσω στο παζάρι» είπε ο μαξά. και συνέχισε με την πιο ήπια και αμήλικτη γλώσσα. ραγίζει όμως την καρδιά Χριστόφορε, χάνω πάσα ιδέα. Εσύ που τις μυρίστηκες με το πρώτο, από πριν τη ο για χάρη τους ήρθες και έκλεισες τον μουσαμά πίσω από την πλάτη μου που αυτό κανείς δεν τόλμησε να το κάνει ω τώρα εσύ να την πάθεις σαν εμένα Τι λέω σαν εμένα, τρισχυρότερα Θα το πεις αλήθεια στη γυναίκα σου Τη γυναίκα μου άστιν ήσυχη του είπε Χριστόφορος και τα μάτια του γιαλίσαν. Κοίταξε και την Ιουλία Γυάλισαν και προς εκείνη. Η μικρή έμπλεξε τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά και πέντωσε πίσω το στέλνο της. Ήταν η χαρακτηριστική κίνηση της έφθες, κληρονομημένη σε όλες τις εγγονές και τις κόρες της βέβαια, όταν ήθελε να δηλώσει αιχεμήθεια ή τέλος πάντων αλληλεγγύη, συνενοχή, στοικότητα. Τον καταράκοναν αυτές οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες, και αυτές που παντρεύτηκε και αυτές που δεν μπορούσε να παντρευτεί γιατί ήταν κόρες του ή αδερφές του. Έκοψε δύο μεγάλα χνουδωτά φύλλα από κάτι ψηλά αγριόφυτα που είχαν μισοπατήσει οι ρόδες της καρότσας και φύσηξε σε αυτά, τρόμαξαν τάλογα, τη μύτη του. Ήταν η δική του χαρακτηριστική κίνηση σε αυτα τρομαξαν τη μυτη του ηταν η δικη του χαρακτηριστικη κινηση σε μαντήλια όπου έβρισκε όταν ήθελε να καθαρίσει το κεφάλι του και συνήθως έλεγε και ο Θεός όταν κουράζεται» Τα φυσάει όλα και ξεκουράζεται Αυτή τη φορά παρέλειψε να το πει Σιχτήρ, ξανά ξανάκανε μετά Δεν πάνε όλα στα κομμάτια Με τη λούδες ήταν αυτές Όχι της αγάπης, τη λάσπης Βαλτόνερα του κερατά, βθέλες Με αυτές θα ασχολούμαστε Γλέντουν τώρα με το υπικό του πρίγκιπα Και τι με αυτό Αύριο θα κλένε εκείνοι Μεθαύριο αυτές οι ίδιες Το σχοινί και το ραβδί έχουν δύο άκρες Εσένα θα σου δώσω διπλά τα αγωγιάτικα ακούς, υποσχέθηκε πάλι στον αμαξά με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση. Και εσένα, εσένα, στράφηκε όλος αίσθημα στην κόρη του, θα ξαναβγούν τέτοια ωραία κόκκινα μαλλιά στο πονεμένο κεφαλάκι σου, που θα έρχονται σαν μύγες οι γαμπρί να σε ζητούν κι εγώ δεν θα σε δίνω. Θα τους λέω, βρείτε πρώτα μιαν άλλη με τέτοια μαλλιά, και μετά ελάτε να πάρετε την Ιουλία. Αυτό θα και εκείνοι θα τρέχουν να βρουν μια άλλη με τέτοια μαλλιά και να κερδίσουν εσένα. Αυτό θα γίνεται. Τον είχε αγγίξει αυτό που απομένει μαζί με την ευγένεια, όταν όλα χάνονται. Βέβαια, τώρα δεν είχαν χαθεί παρά μερικά χρήματα σεβαστά εξάλλου και υπολογίσιμα αλλά μαζί με αυτά Είχε κλονιστεί και η λεγόμενη τιμή Η υπόλοιψη προς το άτομό του και αυτό κακά τα ψέματα Έκαιγε, σεματούσε Μα δεν σκόπευε κιόλας να το αφήσει να τον πάρει από κάτω άτροπον έλεγε είναι μόνο ένα και αρκεί να μην μάθαινε τίποτα η έφθα για όλα αυτά Όχι πως θα το σκότωνε με την τσάπα της Ή θα του έλεγε τα χειρότερα λόγια Μα ήταν ικανοί να του δείξει για ένα τέρμινο μια τέτοια ραφινάτη περιφρόνηση που θα τον έφερνε στο αμήν και δεν αποκλείεται να τη σκότωνε εκείνος. Ήδη την είχε γλιτώσει η έφθα δύο-τρεις φορές. Εν πάση περιπτώσει προτίμησε να το αφήσει να περάσει όσο κι αν και να αντλήσει σθένος από τα δυσάρεστα. Εμπιστεύθηκε την Ιουλία στον Αμαξά και έψεξε για κανέναν γνωστό ή συγχωριανό του να του δανειστεί μερικά χρήματα ως το άλλο πρωί που θα έφτανε πάλι στο χάνι του. Τον Αμαξά θα τον πλήρωνε εκεί μα ήθελε αυτά τα χρήματα τώρα για την Ιουλία. Την είχε δει όταν ανύποπτοι οι τρεις τους τριγύριζαν στο πανηγύρι να κοιτάζει κάτι παπούτσια να έχει κολλήσει το μάτι τη σε αυτά χωρίς να το πει φυσικά τίποτα. Όπως άλλοτε, μικρότερη, κολλούσε τον ανκόνα της σε ένα κασόνι με σταφύλια ή ροβάκινα, έξω από το μαγαζί τους, πάλι χωρίς να λέει τίποτα, και αυτό σήμαινε ότι ήθελε ένα μικρό τσαμπί σταφύλια ή ένα ροβάκινο. Όλα τα άλλα παιδιά το έπαιρναν χωρίς να χρονοτριβούν ιδιαίτερα, αλλά αυτοί, αν δεν τι ήταν ικανοί να ξεροσταλιάζει με τον αγκώνα της στο κασόνι ως το βράδυ. Ήθελε λοιπόν να της πάρει αυτά τα παπούτσια κι αυτός χωρίς να της πει τίποτα να της τα κάνει δώρο μετά από ένα τέτοιο ταξίδι αφού οι ενοχές που είχε απέναντί της μπορεί να μην ήταν τόσο τραγικές ώστε να ζητούν τιμωρία πάντως ζητούσαν κάποια εξηλέωση. Τα λίγα κέρματα που του είχαν μείνει στις τσέπες... δεν έφταναν για τέτοια παπούτσια... και έψαχνε λοιπόν να θα νηστεί. Αντάμωσε δύο μεγάλους γιους του από τον πρώτο γάμο... που είχαν έρθει κι αυτοί μαζί με φίλους τους στην 14. Τον ρώτησαν πώς βρέθηκε εδώ... πού είναι η Ιουλία... τι κάνει και όλα τα σχετικά... και ο Χριστόφορος, αφού απέκλεισε την πιθανότητα... να ζητήσει από εκείνους Τελικά, έτσι όπως περνούσε και η ώρα, τα ζήτησε από εκείνους. Παραξενεύτηκαν να τους ζητάει ο πατέρας τους δανεικά. Ήξεραν πως πάντα πήγαινε στην πόλη με αρκετά χρήματα για τις αγορές του και ποτέ δεν γύρισε με άδικες τσέπες. «Τι έγινε, σελίστεψε κανείς», το ρώτησαν. «Ποιος να μη ληστεύσει, ονειρεύεστε», τους είπε. «Απλώς με τους γιατρούς και τα φάρμακα δεν μου έμεινε τίποτα». Μα τα παλικάρια δεν είχαν πάνω τους παρά τα πολύ απαραίτητα για μια εκδρομή στην 14 Δεν θα δεχόταν να τους τα πάρει και μπορεί να μην έφταναν άλλωστε για τα παπούτσια. Τους ρώτησε μόνο αν ήθελαν να φύγουν μαζί τους σε λίγο με το ίδιο αμάξι, μα εκείνοι μόλις το απόμεσήμερο μεσήμερο είχαν φτάσει και λογάριαζαν να μείνουν ως την μεθεπομένη που θα τελείωνε η γιορτή. «Και πού θα κοιμάστε» τους ρώτησε. Στις πρασινάδες του είπαν, στα τσαΐρια που κοιμάται όλος ο κόσμος Δεν επέμενε καθόλου να τους πάρει μαζί του Του έφταναν τα δυο συνάμενα φαντάσματα που θα τον συνόδευαν Και το τρίτο μάτι της Ιουλίας Να προσέχετε, τους είπε απλώς Βγαίνουν κάτι ευωδιαστά ρόδα εδώ με πολύ μεγάλο ανκάθι Παραπέρα είδε έναν άλλον γιο του, τον Λουκά που κούτσενε Μαζί με έναν θείο του, αδελφό της Έφθας Ο Λουκάς, στα δεκατέσσερα τότε, μάθαινε πεταλωτής κοντά σε αυτόν τον θείο Και όπως έδειχνε μεγάλη δεξιοτεχνία στο πετάλωμα Ο Χριστόφορος σκεφτόταν να παραχωρήσει σε κανένα δύο χρόνια ένα μέρος από το Χάνι Μαζί με μερικά ακόμη μέτρα άδειου χώρου και να φτιάξει εκεί ένα παταλωτήριο Για αυτόν και για όποιον Από τους άλλους γιους ή ανιψιούς του Ήθελε να δουλέψει μαζί του Για πεταλωτής Είχε και ο ίδιος μεράκι Από μικρός Αλλά μετά του έφυγε Αφοσιώθηκε στο χάνι Πώς εδώ τους ρώτησε Περιτή ερώτηση για δυο που είχαν να κάνουν Από το πρωί ως το βράδυ με άλογα Έστω και αν δεν τα είπευαν ακριβώς Ήρθαμε να δούμε τα άλογα Του είπαν το ρώτησα μετά κι αυτή για την Ιουλία και που την άφησε και αυτός νοιάστηκε να μάθει τι καινούριο έγινε στον τόπο τους Τις ημέρες που έλειπε Μα να ζητήσει ιδανικά από τον αδελφό της γυναίκας του Αυτό θα πρέπει να γιάζεται από τη μύγα του πολύ λιγότερο για να το κάνει Φοβήθηκε ίσα ίσα μην του ζητήσει εκείνος Τον κοίταζε λίγο περίεργα για να αγοράσει κανένα άλογο τι συμβαίνει, το ρώτησε ο Χριστόφορος. Μπα τίποτα, είπε ο του. Να, ψάχνω λίγα δανεικά, μήπως σου βρίσκονται. Είδα ένα άλογο καλός χρονιάρικο και το έχουν σε καλή τιμή. Μα δεν μου φτάνουν αυτά που έχω, δεν ήρθα βλέπεις να αγοράσω άλογα, μόνο για να τα δω. Δεν έχω, του είπε με λύπη ο Χριστόφορος, να σου δείξω και τι τσέπες μου, αν θες. δεν έχω. Οι γιατροί και τα φάρμακα της σου μου τα πήραν όλα. Με λίστεψαν κανονικά <Το>, Το είπε κι αλάφρωσε Σαν να του έφυγε ένα βάρος από την πλάτη Του άφησε να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους